Στο 13 13-21 Τα αποτελέσματα της πίστης των χριστών. 13. Έγραψα αυτά περί της ζωής την οποία λαμβάνομαι για της πίστης και ενό εός μας μετά του Ιησού. Τα έγραψα εσά που πιστεύετε στο όνομα του Ιού του Θεού, διαναγνωρίζετε με πλήρη βεβαιότητα ότι έχετε ζωή νεώνιων και διαναμένετε στηριγμένη στην πίστη προς το πρόσωπο του Ιού του Θεού. 14. Και η ότι δια του Ιησού έχουμε ζωή νεώνιων, μα εμπνέει παρησία και θάρρο προ τον Θεόν, προ τον οποίο απευθυνόμεθα και ομιλούμε με οικειότητα και ελευθερία. Απόδειξη δε περί του ότι πράγματι έχουμε την παρησία και το θάρρο αυτό, είναι το ότι εάν ζητούμε κάτι σύμφωνα προς το θέλημά του, μας εισακούει. 15. Και εφόσον γνωρίζομεν ότι μα εισακούει ισότι του ζητούμεν, Γνωρίζομαι ότι δια το προσευχών μα θα επιτύχουμε ένα ασφαλώ και είναι να τα έχουμε από τώρα και τα αιτήματά μα εκείνα που το έχουμε ζητήσει και πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον. 16. Εάν είδη κανεί των αδελφών του Χριστιανών να αμαρτάνει αμαρτία που δεν επιφέρει πνευματικών θάνατων, θα ζητήσει παρά του Θεού και θα δώσει σε αυτόν ο Θεό ζωή. Εννοώ ότι θα δώσει ο Θεό ζωή σε εκείνου που αμαρτάνουν μη θανάσιμα αμαρτήματα. Υπάρχει αμαρτία που οδηγεί στον πνευματικόν θάνατον. Δεν συνιστώ δια την θανάσιμον αυτήν αμαρτία να παρακαλέσει κανεί τον Θεόν. 17. Πάσα παράβαση καθήκοντος είναι αμαρτία, αλλά υπάρχει και αμαρτία που δεν οδηγεί στον πνευματικόν θάνατον. 18. Γνωρίζομαι δε ότι καθένας που έχει αναγεννηθεί από τον Θεόν δεν αμαρτάνει, αλλά εκείνο που αναγεννήθηκε από τον Θεόν Φυλάτει τον εαυτόν του από την αμαρτία και ο πονηρό που οθεί τον άνθρωπον στην αμαρτία δεν τον θίγει και δεν έχει καμία δύναμη από αυτού. 19. Οι ξέβρομεν καλά ότι καταγόμεθα από τον Θεόν και όλοι οι μακράν του Θεού άνθρωποι βρίσκονται υπό την εξουσία και επίδραση του πονηρού πνεύματος. 20. Γνωρίζομεν δε καλώς ότι ο Υιός του Θεού έχει έλθει και έχει δώσει σημάς τους πιστούς αν ικανήν για να γνωρίζομεν τον αληθινόν Θεόν. Και είμαι θανωμένη με τον αληθινόν Θεόν δι' του, του Ιησού Χριστού. Και αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. 21. Παιδάκια μου, με πάσαν προσπάθεια αν προφυλάξατε τον εαυτό σας από τα σιδωλολατρικά ασπεριθεού αντιλήψει και πλάνας. Αμήν. Τέλος της πρώτης επιστολής του Ιωάννου, σελίδα 965.